Είμαστε και Ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρομιά μας, το αίμα της φιλής μας. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρεύουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες τις καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, Οι καινούριο τα χακάτι να μα φέρει, που κρύβει στα δόνια του το ξέρω. Καθώ μου δίνει γελάστο στο χέρι Προχτές πήγες πρωί δουλειά, δύο μισή ώρα Φύγε από εδώ σπίτι και πάει κατραλώνα Και τρεις μισή ώρα εκεί το πιάσαν και ασκοτώσαν Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν Και χάνονται βαθιά στα περασμένα Είχαν να μαζευτεί απ' έξω άλλοι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσή Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες γιαούρτια. Του άλλαζουν, το σου για ορτια Και αν υφήκαν οι πάνω και το κάνουνε ελιώμα Σπάσανε τις αγώνες αυτές τους πάσανε τη λίωση και αν υφήκαν πάνω εγώ στη ταράτσα, βρήκα Οι ρίζε του δοσίστη μαγκαλιάζουν και στα περασμένα. Η μα και Και το μίσος του για μένα. Ξεκινήσαμε από εδώ, να... ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ Κνέο Διοικητή. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δέχτηκαμε αυτή την επίθεση. 50 άτομα, από το ένα στενό η μισή, από, το... από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπου με στη μέση και να του ροπαλιάζουν και να του βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδε ενσωματωμένε πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος Πουλούζεται στον ήλιο και στα γέρι Το κουράζεμένο βήμα του το ξέρω Και την περισχιάνει ό,τι μας την ξέρει Πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη τη Χρύσης Αυγής Άγνωστα σε εμένα και στους φίλους μου Τι με παραλλαγές και ταμπότες και μαύρες μπλούζες Μα πάλι θα να βολώσεις Παντώντας πάνω στην ανεμελιά σου Και διπλά σου φτάσει κάποια μέρα Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου Είχανε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη Ήρθανε πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα Βριστήκαμε σε μια πιλωτή περιμένα με την αστυνομία Δυστυχώς στο φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος Έβγαλε ένα σουγιά και το έδωσε δύο μαχαιριές Τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Θα δαχτία, θα μόρας, θα Εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι η μέρα. Ο Κασιδιάρης είναι αυτός ο τελευταίο. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη δίκη στο εφετείο, καταθέτει Μαγδαφίσα από το πρωί, Και επειδή σαν δύο χρο... πριν δύο χρόνια, σαν σήμερα, ακριβώ τέτοια ώρα, εδώ από αυτό το σταθμό, ω Ελληνοφρένια, πανηγυρίζαμε την απόφαση του δικαστηρίου τότε, του Πρωτόδικου, που χαρακτήριζε εγκληματική οργάνωση στην Χρυσή Αυγή, πήγαιναν προ τη φυλακή τα στελέχη και οι υπόλοιποι, γνωρίζοντα βεβαίω ότι με το φασισμό δεν τελειώνει επειδή ένα δικαστήριο αποφάσισε αυτό που αποφάσισε, ή επειδή το συγκεκριμένο, το τωρινό δικαστήριο, το εφετείο, θα αποφασίσει ό,τι αποφασίσει. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Ε, το γνωρίζουμε. Καλό είναι να το ξέρουμε όλοι. Καλό να το θυμόμαστε. Βεβαίω, καλέ και δικαστικέ αποφάσει δίνουν ευκαιρία για να γίνουν οι απαραίτητε και αναγκαίε σκέψει που πρέπει να γίνουν στα μυαλά των ανθρώπων. Γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα μυαλά των ανθρώπων για σκέψει. Και ε, αποφασίσαμε τώρα, μέχρι στι 20 που βάζουμε το πρώτο, τον πρώτο λαό, και 20 και 25, να το πάμε έτσι μόνο με αυτό το θέμα, εντελώ μόνο θεματικά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Το φαινόμενο ξεκίνησε όπω ξεκίνησε. Έχει πανταρίζε κοινωνικέ, πατάει στι κρίσεις, πατάει και σε άλλα έτσι, εδάφη, παρασκηνιακά, από αυτού που κινούν τα νήματα, το φαινόμενο του φασισμού. Αλλά βεβαίω ενισχύθηκε από δημοσιογράφου. Μου έχουν πει ότι δεν είναι ζηστικό κόμμα. Έχουν διαψεύσει όλε τι σχέσει με νεοναζιστικέ οργανώσει, τι οποίε επικαλούνται διάφοροι. Και δεν πρόκειται να σα κουράσω απόψε με όλα αυτά. Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω, μοιράστηκε υλικό τη Χρυσή Αυγή σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφτούν το κοινοβουλίο. Πολύ καλά το κατάλαβες. Και πού είναι το κακό, Εγώ λέω ότι οι κύριοι της Χρυσή Αυγή εκφράζονται αν θέλετε υπέρμετρα. Αν θέλετε να ευθυγραμμιστώ εγώ με αυτού που λένε ότι έχουν τραχία ή αν θέλετε φασιστική ρητορία, πώ του ψηφίζει ένα εκατομμύριο κόσμο. Εγκληματικοί οργάνωση δεν τους έχουν βγάλει, τους ταλαιπωρούν και τους έρνουν σε μια δίκη κρατώντας τους όμοιρους. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Τα παιδιά έρχονται να δουν το κοινοβούλιο. Γιατί να μην πάρουν υλικό της χρυσή Αυγής. Ενώ η χώρα πάει στον Κιάδα, εμείς φέραμε τον Κιάδα εδώ, αλλά τον άλλο Κιάδα, τον περίφημο Κιάδα του Εγιέρθητη. Εγιέρθητη. Εγιέρθητη. Εγιέρθητη. Είναι εδώ. Είπαμε για τραβούκου, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και. πώς να το πω. Σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτό ο άνθρωπο πρέπει να είναι ράκτιο. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα. δεν, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρο του. Αντέδρασε, λέει, συγκρατήστε την επιτέλου. Απ' την άλλη, μία μάνα η οποία λέει, τα είδατε και χτε. Είναι λιτή. Αυτά που λένε οι αντίπαλοι σα για εσά, Ναζιστή. Ναζιστή. Ναζιστέ ήταν μια άλλη εποχή φαινόμενο, στην Γερμανία. Το οποίο όμω εμένα προσωπικά και πολιτικά δεν με αφορά. Εσείς κινείστε με λεωφορείο, με τρόλεϊ. Βεβαίω κι κινούμε με λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, με όλα τα μέσα μαζική μεταφορά. Αυτό τελευταίο ήταν πολύ σημαντικό που ρωτήσανε από το Στάρ, νομίζω ήταν οι δημοσιογράφοι, ολόκληρη εκπομπή. Ε, ε, αν κινείται ο Κασιδιάρη με λεωφορείο, τρόλεϊ, μέσω μεταφορά, ότι είναι ένα άνθρωπο όπω όλοι οι υπόλοιποι. Μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να δολοφονεί, μπορεί να οργανώνει δολοφονίε, αλλά όμω. Κοινείται με τα μέσα μεταφορά. Ήταν η επιχείρηση και ο Τράγκα, τον ακούσαμε εδώ, και ο Θέμο Αναστασιάδης με τον Κιάδα που έκανε Χαβαλέ, με όλου αυτού του δολοφόνου, τα μέλη τη εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα πάντα με το δικαστήριο, σύμφωνα πάντα με την ιστορία. Κάτι πολύ χειρότερο από δολοφόνοι. Φασίστε, όπω έχει αποδειχθεί, ειδικά σε αυτόν τον τόπο και στου άλλου, αλλά ειδικά σε αυτόν τον τόπο. Βεβαίω το ποιόν. Των ανθρώπων αυτών φαίνεται και από τα τηλεφωνήματα που βγήκαν από τη δικογραφία. Πετε μου κάτι, αυτό το σκηνικό που έγινε είναι ο γνωστό ο Γιώργο. Ναι. Το, το μαλάκαρι. Καλά το έκανε, καλά το έκανε, μπράβο, άστονα. Καλά δεν την τρέχεσαι. Τι να τρεφόρε, καλά. Γιατί καλά το έκανε, αφού συνέψαχναν τον Μπασταρδί. Αφού τον ψάχναν τόσο καιρό με τον Άλτο Μαλιά. Τον είχαμε πετύχει. Θυμάσαι όταν έγινε η φαχαρία μου που με το παιδί στην οικεία. Τη μετά με του τέτοιου με το δελεύκο και το Μάκη. Και τη ψάχναμε. Α! Ποιο έχει σχολείται τι αφήσει? Ναι, ναι. Το έλεγε έλα, έλα, έλα, αυτό το μπαστά ήταν. Έχει κάτι και έχει πει αυτό τώρα. Θα <συσίλω> <συσίλω> τα ξέρει, τα διαβάζω, τα διαβάζω. <συσίλω> τα πάντα, μέχρι και ότι προστατεύεται Πακιστανούς και ναι, από κιστανού και παίρνετε λεφτά μου. Τα πάντα. Καλώνει σε λίγο να μπουν εδώ. Θα είσαι πετάξουμε όλα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίε που πούμε. Και είπαμε γι' αυτό, είπα αυτό το μεγάλο στέλεγχο του Υρεάνετό. Αυτός ο χρυσαυγίτης, ο πέρας του Πειραιά mm. Ότι ενημερώσανε το, το μεγάλο στέλεχο της Νίκαιας Αυτός πήρε mm. βουλευτή και ο βουλευτής πήρε τον Μιχαλολιάκο και πήγε και τον εσκότωσε Ναι μωρέ εντάξει αυτό είναι η ιεραρχία πως πήγαινα. Για να κάνεις κάτι παίρνει πρώτα το ο Γιάννη ας, Ο Γιάννης ας, το λέει ας, το μεγάλο ας, και να δώσει το ο μεγάλος πάνε Πάντα με το ok του μεγάλου. Καλά παιδιά αυτό είναι το σημαντικό. Καλή άνθρωποι, πέταξε στα πράγματα που είχαμε στο σπίτι τον κυνηγούσαμε να τον φάμε δεν τον φάγαμε την πρώτη μέρα τον φάγαμε την δεύτερη ε, συνηθισμένα πράγματα της νύχτας όπως είπε ο Κασιδιάρης, γιατί αυτές οι καλές δουλειές γίνονται μόνο τη νύχτα και ο συνεχίζει και δουλεύει Την νύχτα. Ένα άλλο ενδιαφέρον τηλεφώνη από αυτά τη δικογραφία είναι μ, αυτό που μιλάει ένα χρυσά με την μητέρα του η οποία έχει καταλάβει τι έχει γίνει και θέλει να διαχωρίσει εντελώ τη θέση τη. Λοιπόν, τελεσίδικο και τέλεσίγραφο, ακούς; Και τελεσίγραφα και τελεσίκα, εκεί που σα κάναμε στρατιώτε, χωρί μου, εκεί που κλωτσάδα τα κεφάλια των Πακιστανών, ε. τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνε εμένα και τελεσίκα. Εκεί που κάναμε ό,τι κάνατε για να περάσετε και να γίνετε τελείω στρατιώτε και καθάρματα ε. Ε. εκεί να πάρα πει και πήγαινε να κάνει και μια μίνηση στο έθνο και μια μίνηση στο έθνο, για να μην σε ξέρει και η κυρακατή απέναντι που δεν έχει να κάνω, το πλεκτέμιο. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, καλή συνέχεια, γεια, yeah. παρτίστες, ναι, ναι, καλή, είσαστε καθάρματα, σομιλάω, θα συστάσετε την ψηφή όλοι, όλοι οι αλήτες, όλοι οι αλήτες, όλοι οι αλήτες μαζεμένοι. Να δώσουμε και μια απάντηση στο ερώτημα τι ακριβώς είναι ο φασισμός Δεν είναι μόνο Χρυσιαυγή, είναι ευρύτερο το θέμα Ιστορικά έχει καταγραφεί και αποδειχθεί Μας βοηθάει σε αυτή την ερώτηση τι ακριβώς είναι ο φασισμός Ο κύριος Μπέρτολτ Μπρέχτ Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνουν άλλες μαλακίες Για παράδειγμα, ο φασισμός Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας Που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοι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 Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρί να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού. Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που ετία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπου που θέλουν να φάνουν το κρέα να μην δουν όμω τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησία που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά κατά τη βαρβαρότητα τη ίδια. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδε δεν μπλένουν τα χέρια του το φέρουν το κρέα στο τραπέζι. Ο φασισμό δεν είναι καμία φυσική καταστροφή.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 Του αδόλφου τα εγγονιά, οι σαβούρα του δουνιά κάνουνε πως δε θυμούνται του παππούτου στον Ταλκά του 45 Απρίλης κι ο κάνε ο Σταλίν με τον κοκκίνο στον κεφάλι, στο λαιμό. Και η περαστική βεβαίως με του Αδόλφου τα εγγόνια και το κείμενο του Μπέρτολ Μπρέχτ λίγο πριν. Καταθέτει μάγδα αφήσα από το πρωί. Ξαναζει όλα αυτά. Φανταζόμαστε πώς μπορεί να φανταζόμαστε. Από πολύ μακριά μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο πώς μπορεί να νιώθει όταν περιγράφει ξανά τις σκηνές που το ίδιο βράδυ έμαθε ότι κάτι έχει γίνει στο γιο της και πήγε στο νοσοκομείο και τον είδε μαχαιρωμένο και και και. Ε, μπορούμε ελαφρά να το προσεγγίσουμε. Κάποια στιγμή της λέει ο εισαγγελέα από αυτά τα κομμάτια που βγαίνουν πια στο, στο Twitter. Ε, της λέει μετά το θάνατο του γιού σα και απαντά η Φίσα δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία. Έχει ακόμη να αντιμετωπίσει... και από την επίσημη αρχή όπως είναι το δικαστήριο αλλά και από πολλούς ανθρώπους βασικά πράγματα έχει να προκαταλήψεις να έρθει αντιμέτωπη με προκαταλήψεις με απόψεις που είναι στερεωμένες και να επανορθώνει και να επανατοποθετεί συνέχεια αυτό που ακούει στη σωστή του βάση σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει βέβαια τον βλέπουμε ότι στη γωνία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 Και λέει: Τι κάνετε, εμένα. Αφού με μαχαίρο. Με μαχαίρο, σα σηκώνει την μπλούζα και δείχνει τι μαχαίριε. Του λέει: ένα μα μαχαίρο. Και, και φεύγει. Και του λέει: Φεύγει. Α πούμε, πολλοί λένε: Γιατί δεν έφυγε και αυτό εκείνο το βράδυ, Γιατί δεν έτρεξε να. Φύγει. Δεν θα φεύγει ο Παύλο. Όσοι ξέραν τον Παύλο, ξέραν ότι δεν θα φεύγει. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Η μαγραφή σα σε συνέντευξη που μα είχε δώσει το 2018. Και περιγράφει αυτό το σκηνικό, το πολύ συγκεκριμένο που συνέβη εκεί, γιατί για τέσσερα λεπτά, τα είπαν και σήμερα βέβαια. Για τέσσερα λεπτά, από τη στιγμή που ο Ρουπακιά κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθο του Παύλου Φύσα, ζούσε ο Παύλος Φύσα και πήγαν να το συλλάβουν. Η ελληνική αστυνομία πήγε να συλλάβει αυτόν που είχε το μαχαίρι στο στήθο του. Και ο ίδιο ο Παύλος Φύσα, όπω το περιγράφει η Μάγδα όπω το περιγράφουν και άλλοι μάρτυρε, του είπε: Δεν είμαι εγώ, είναι αυτό. Κυνηγήστε τον εντελώς παρανοϊκά στα μυαλά των λογικών ανθρώπων. Βλέπω μια σύγχυση εδώ από κάποιους ακροατές με το που ξεκινήσαμε. Μας εύχονται να πάμε να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά. Τζάμπα οι αστίμες πρόχναν, να τους σβήσω το καημό. Και μπέλα δεν έχουν πάλι με το Γεωργίαννο Κι όλο εσκούζ ο αδόλφος, μέσα πριλή τις φωτιές Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοβες παρδαλές Ωχεβα μου! Δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού. Του αστείου εξουσιάζουν και τη βρωμάση τηρούν. Για την κοκκίνησή με αφάστο ράιχτα εκδεμιλούν. Για την κοκκίνησή με αφάστο ράιχτα εκδεμιλούν. Με έχουν απέναντί του μια χαροκαμένη μάνα και θεωρούν ότι έχουν ποιον. Μου πήρανε, μου αρπάξανε Αρπαγή έγινε στο παιδί μου Και με προκαλούν από πάνω Με προκαλούν Οι συνεχείς προκλήσεις και μέσα στο δικαστήριο και στην γειτονιά Γιατί κάποιοι από αυτού είναι Ελεύθεροι λόγω των διατάξεων Των ευεργετημάτων Και τα λοιπά και τα λοιπά Σαν σήμερα πριν δύο χρόνια Λίγο πριν γύρω στις 12 είχαμε και την ανακοίνωση Στο δικαστήριο Την ανακοίνωση του δικαστηρίου Που έκρνε, έβγαζε. Τον φασιστικό υπόνομο ω εγκληματική οργάνωση, η του Η χρυσή αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση. τα εγγόνια, η σαμπίλα του ντουμιά. Ξαναπήκαν στη μαρκήζα, Στον αστόν το τζαμπούκα, η εξουσία των λεφτάδων. Κωτά φια ισχυρια τη, Πότε χυτή και ασφάλιτι, Πότε αγαμάνε, ασφάλτη, Πότε κερμάκζολιά! Χρήσα βιβλίο τη φωνακιά. Το δείχνει ιστορία, σαν θέληση ο λαός Και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσεις σαν τα βγω Κι όλο αδόλφος, και η αρή λαγή, Που τους κλείσαν το σπίτι του Βλαδημήρου ήγι. Σαν και ενώ είναι η στιγμή της δολοφονίας όπως την έχουμε παρακολουθήσει και την φέρνουμε σε εικόνα όλοι μας Και ενώ είναι ο πόνος μιας μάνας που τις δολοφόνησαν οι στο το παιδί Όλο αυτό γίνεται διαδικασία σήμερα όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια στο δικαστήριο Γίνεται διαδικασία και γίνεται πρακτικά Και σα διαβάζω έτσι, μου έκανε εντύπωση. Είναι πολύ ξέρει η περιγραφή. Όμω δείχνει πάρα πολλά. Ο πρόεδρο του δικαστηρίου σήμερα, πριν ελάχιστες ώρε, προ τη Μάγδα Φίσα: Πεςτε μα, τι ξέρετε για αυτή την υπόθεση, Μάγδα Φίσα. Τι ξέρω για αυτή την υπόθεση, του παιδιού με εννοείται. Για τον Παύλο να μιλήσω. Είμαι η μητέρα του, ονομάζομαι Μάγδα και ο Παύλο είναι γιο μου. Ξέρεις τι είναι και λίγο δύσκολο το να μπορέσει να μεταφέρει αυτά που αισθάνεσαι στον άλλον. Τώρα, όταν σε πούμε, πώ αισθάνεσαι, τι είναι δυνατόν, πώ μπορώ να το καταφέρω, τι να σου πω. Είναι και κάποια πράγματα που το κράτα για τον εαυτό σου. Δεν είναι να θέλει όταν με κανέναν. Τι να σου πω εγώ για τι νύχτε, για τι μέρε, για τι ώρε που μιλάω με τον Παύλο. Τι να σου πω ότι τι περισσότερε ώρε μιλάω με τον Παύλο παρά και λιγότερε με τον άντρα μου και με τον πατέρα του και με την αδελφή του. Και το Λιβανελή, Τούρκος η Μαρία Φαραντούρη εδώ τραγουδάει εδώ είναι ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα Παρασκευή 7 Οκτώβρη του 2022 2188-80 τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα. Radio Ραίνωπακιπαραπολιτικά.gr το η διεύθυνση του ηλεκτρονική διεύθυνση του mail εδώ του σταθμού, το παρακολουθού αυτή την ώρα. Θανάσσα ένα ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφia το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια όπω λέμε. Εκεί μα ακούτε τώρα λάβουμε μετά ηχογραφμένου. Μα βρίσκεται και στο YouTube από κάτω έχει και σχόλια να κάνετε. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού κολάκι στι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Ε, καλημέρα τον Αποστόλη. Ναι, καλημέρα εγώ. Έλα Αποστόλη, από πολύ σε παίρνω. Καλά είναι δεν βαριέσαι επιλώνεις πειραστικό. καλή δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, πήρα να σε διαβεβαιώσω ότι αυτοί εδώ πάνω κάνουν προετοιμασία κάθε εβδομάδα για την κόκκινη μιλιά. Έχουμε να πω πόμαστε, τίπο, τίπο. <σομίως> πάρουμε και τα 75, τους πάμε... Στην Πάνε στην Κεσάνη, κλείζουν ζαργαβάτια γιατί βρωμάει το στόμα του από τη φτώχεια. Να ξέρει, μπαίνουν Τουρκία κάθε εβδομάδα, βάζουν βενζίνη, μπαίνουν ζαργαβάτια και προετοιμάζουν και την κόκκινη μηλιά. Α, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Α, Πάτω, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να του πάρουμε. Θα του πάρουμε πώ? <laughs> Όπω τη βρίσκει ο καθένα. Θα του πάρουμε με την κολλή. Ως ναι γιατί όχι Κατάλαβα. Δεν κρίνουμε κρίνουμε Βάζεις το ρο στις ταχύτητες και πάμε βούρ επίθεση Έτσι έτσι αλλά πρώτα να πάμε να βάλουμε βενζίνη Και να πάρουμε κανένα να έχουμε να φάμε έτσι Τι βενζίνη μαλάκα, σίσαι δεν βγαίνει για βενζίνη. <laughs> Τι είπε Έλα Τολιμού! Έλα. Έλα γόρι μου γλυκό. Είμαι γλύκα. να κάνω. Sugar baby. Είδες σήμερα έχουν λέει συνταξιούχοι, έχουν λέει συγκέντρωση. Τι θα πάνε. Από 30.000 και εδώ έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. στερα αυτοί Οι όλοι άλλοι. έχουν ψηφίσει. 80% το μυθιστοτάκι. Πώ θα πάει από αυτού. Γι' αυτό πεθάνανε. Εγώ παραπάνω από 1.000 άτομα δεν θα Απλά είναι που δεν μπορεί να διαλέξει ποιοι θα πεθάνουν. Αυτή η μαλακή. Και θα με θυμηθεί, Μου χίλια άτομα δεν θα είναι. Ρε Τσουκαρακιόζι, Ρε Τσουκαρακιόζι. Τι φτιάξε ένα ρεπέτακι μου τώρα, Άντε τον κόσμο να κατέβει. Και αυτό είπε και ο Μητσοτάκη, ότι έχω υπομονή. Τον άξο το είπε σήμερα, το υποθήκη στο από προλίγου. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που υπομένει. <ΣΣΣ> Όπω λέει και ο στίχος» Η Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που επιμένει. Η Ελλάδα που υπομένει. Αυτοί είμαστε οι Έλληνε. Καλά μα κάνουνε. Αυτό ο μαραβέγγα δηλαδή θα πάρει κάτι εκατομμύρια. Επειδή τι, επειδή λέει ωραία τραγούδια, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ να βολέψω στο ίδιο γκρεβάτι. Κάτι εκατομμύρια με πέντε χιλιάδε και του δίνουν λέει τέσσερα εκατομμύρια στην τράπεζα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εμείς όμως είμαστε μαλάκια. Δεν το ξέρει. Θες να απαντήσω αν εσύς είναι Τι πράγμα. Λέω, Θες να απαντήσω αν εσύς είναι Γιατί μου θέτει τέτοια ερωτήματα. Εσύ με ενημερώνει ότι είμαι μαλάκια. Λεφτά βγάζεις! Λεφτά βγάζεις όχι! Τι τα... το, εντάξει! Τα... <σταλιά> Μπορώ να σου λέω μαλάκα και ελεύθερα, <σταλιά> δεν έχει να κάνει με το αν βγάζω το λεφτά ή όχι, το λέω με την καρδιά μου! Ναι, Λέγεται. να σε ρωτήσω κάτι. Σε πήρα και χθε περικλεί. Γιατί χαλάτε του κακομίρι τη δουλειά του μαραβέγια Μπορεί να μα εξηγήσει τον λόγο. Εμεί τη χαλάμε. Τι χάλασε που δεν πήρε τα φράγκα. Τι χάλασε η δουλειά. Εμεί τη χάλασε. Κάτι που... μεγάλε. Κάτι έτοιμο ήταν ο ανθρωπάκο. Θα πήγαινε σε μια τραπεζούλα και θα έλεγε: Έχω μια έκρηση. Μου δανείζεται 12 εκατομμύρια για 10 μέρε. Πόσα θέλετε. Ωρί, θα τα πάρετε πίσω. Όχι, στη χαλάτε έτσι τη δουλειά. Ο άνθρωπο τα χρόνια πάλεψε να μπει με στη Βουλή. Τι ήθελε να γίνει μεταφορέα ή ραδιοφωνικό παραγωγό, όχι, όχι, να μην Είναι, γιατί δεν θα έπαιρνε τέτοια, αλλά μια επιχειρησούλα να φτιάχναμε κι εμεί με 5 5.000 αρχικό κεφάλαιο και να πέραμε τόσε okay. εκατομμύρια δάνειο. Όχι okay, φίλε, okay, φίλε, δεν έχει το μυτσοτάκι. Είσαι φτωχάλα. Πα να γλύψει το μυτσοτάκι, άμα είναι θα σου δώσει να γλύψει κάτι. Και του έρχεται μεγάλη ευκαιρία τη ζωή του και τώρα ξαφνικά του δίνει κάτι. Καλά μα κι εμεί κομπλεξάρε ζηλιάρε να πούμε Ελέ που δηλαδή, δεν παίρνουμε εμεί, δεν παίρνουμε κανέναν. πήγαινε στην τραπεζούλα, δεν πήγε. <laughs> Όσοι πήγαν στι τράπεζε με εγγύηση του ελληνικου κράτου. Πήγαν τα λεφτά, το γυρίσαν πίσω και του μείναν οι επιδοτοι. Της. Του χάλασε την πίστη έλασε παρακαλώ. και του και του κακομίριου του τραπεζίτι Για δέκα μέρε θαύγαζε εκατόδιακόστα κάκια. Το τραπεζίτη μην τον κλε. Να του φετιέται. Να του, το, <Δυξερ> <Δυξερ> <Πτέλετο, Δυξερ> τη <χάλασαι στην> δουλειά. Συγγνώμη κιόλα. Είναι Εδώ Ελληνοφρένια και αυτή την Παρασκευή. Και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα, απλά είπαμε σήμερα να τα σμπρώξουμε λίγο πιο κάτω, γιατί κάθε μέρα αυτά έχουμε. Και να, τι χάσαμε, το σκυλακάκι να λέει ότι δεν γίνεται να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, γιατί θα καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα. Άρα, παγώστε, πληρώστε. Εμείς έχουμε να κάνουμε μια επιλογή. Να πάμε να μειώσουμε φόρους, Ή να μειώσουμε ρεύμα. Μάλιστα. Εάν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα αυξηθεί το ρεύμα. Εάν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα αυξηθεί το ρεύμα. Μάλιστα. Είναι πολύ απλό. Πιο απλό δεν γίνεται και πρέπει να έχει κάνει και τρελέ σπουδέ. Και πρέπει να είσαι και πολιτικό άριστο για να κάνει όλο αυτό. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Άρα δεν μειώνεται το ΦΠΑ, άρα δεν θα μειωθεί η τιμή του ρεύματο. Γιατί αν μειωθεί, θα καταναλώνουμε περισσότερο. Οπότε θα πληρώνουμε περισσότερο. Ο γνωστό, ωραίο φαύλο κύκλο. Στην ε, κοινωνία τη ελευθερία. Για να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Γενικώ να καταναλώνουμε, να κάνουμε, να πράττουμε, να σκεφτόμαστε, αλλά όμω δεν θα μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί τότε θα γίνει κάτι άλλο. Τι χάσαμε που δεν παίξαμε στο πρώτο μέρο του πολιτικού μα, του αγαπημένου συνεργάτε. Να, τον Άδωνη να μα λέει ότι και κάπου δεν είμαστε πρωταθλητέ, αλλά το παλεύουμε. Καταρχά, δεν είμαστε πρωταθλητέ τη ακρίβεια. Ε... Έχουμε ακρίβεια. Δυστυχώ για την Ευρώπη εντάξει. είμαστε στη δεκάδα Πράγματι υπάρχουν χώρε που είναι πολύ πιο πάνω μας Και με την double score Άρα δεν είναι έτσι Ότι όμως υπάρχει πρόγραμμα την ακρίβεια προφανώ και υπάρχει πρόγραμμα την ακρίβεια Είμαστε στη δεκάδα Πράγματι... Το Βέλγιο που είναι Γιατί η σύγκριση γινόταν με το Βέλγιο πάντα Είμαι περίερος να δω το Βέλγιο Είναι στη δεκάδα ή έχουμε φάει τάπα τώρα μετά από αυτά τα πολύ ωραία μέρος δεύτερον Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την καλό, θα μπορούσα να επιβεβαιώσω μια διεύθυνση για να στείλουμε ένα δώρο στην κυρία Καραμιχάλου. Όπα, ναι βεβαίως, τι δωράκι είναι. Α, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορεί να μου πείτε. Θα αργήσει ακόμα. Α, δεν έχετε αποφασίσει ακόμα, δεν το έχετε πάρει καν, κατάλαβα. Ναι, ναι. Okay, ε, είναι το Γιασόνο 2? Γιασόνο 2, Γιασόνο. Όχι, έχουμε μεταφερθεί. Α, ωραία. Καλά που δεν το στείλετε εκεί, γιατί στο Γιασόνο 2 θα πήγαινε. Θα πήγαινε άλλο. Ας το να πάνε. Είναι Λεοφόρο Συγκρού. Mm, ναι. 188 που κάνουν πεζοδρόμιο πίσω, ένα κτίριο. <laughs> 188, ωραία, τέλεια. Ωραία. Δείτε να πάτε τίποτα καλό, κάτι φθινιάρι. Καλούν την ώρα, θέλουν κάτι ρολόγια ροζ. Εντάξει. Εντάξει έγινε. Άντε ευχαριστώ. Εγώ γεια σας. Στήλτε και σε κανέναν άλλον να το ανοίξουμε λίγο το θέμα τώρα; Εντάξει. Λοιπόν έλα γεια. Γεια Αποστολή. Ελά. Τα στελσού κάτρε φίλε. Όμω το τάξη πήγε και βρέθηκε με τον Αλήγηθ εκεί του Αζερβαϊτζάν, τον πρόεδρο. Αφού αυτό ο κερατά κάνει πόλεμο στην Αρμενία, με αυτό πώ και πάει και κάνει συμφωνίε και συνδιαλλαγέ. Οπότε Πούτιν μόνο που κάνει πόλεμο και εισβολή του Αζερβαϊτζάν. Δεν κάνει εισβολή στην Αρμενία. Εκεί δεν είναι το ίδιο. Ε, γιατί δεν είναι το ίδιο, δεν είναι δίπλα μα, δεν είναι οι Ευρωπαίοι αδερφοί μα. Μα και το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη ανήκει. Εμεί πήραμε και τη Eurovision. Είναι το Αζερβαϊτζάν την πήρανε. Καταλαβε το παραμύθι που κάτω τα χέρια λοιπόν από τη Ζαχάροβα. Είστε τι μαλακέ και ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, θα γίνει με μαλλιά κουβάρια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Αποστόλη μου. Ναι. Τη αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ο Κωστάκη και είμαι Ολυμπιακό. Από το χολαργό ο Κωστάκη. Γεια σου, Κωστάκη. Αγάπαμε. Ένα χρωσήμα απέναντί σου, πάταμε. Πάταμε, κάτω, πάταμε. <συκλή> <συκλή> σε φιλό, σε φιλό, είσαι καλά. Αυτό ήτανε, καλά είμαι. Όχι, ήθελα να δω τι κάνει, πώ είσαι. Ε, καλά είμαι. Σε έχω χάσει, Καλά. χαλά, μη ότι είσαι καλά. Σε έχω χάσει. Πώς θα εδώ. Μάλιστα. Α, Α κοστάκι. Πού... Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Κοστάκι, χολαργό. Ού, δευ Θα να μεταΐσεις το... μπισκοτάκι Ελά, μουστολεί. Ελά, τι έγινε. Έλα, ρε, ο ναυτικό είμαι. Έλα ρε, με ανησύχησε. Δεν περιμένω να τη τηλέφωνο. Βέβαια, <χεδίδε> <σοίλου> θα σου πω, ερώτηση. Ποιο ξοδεύει πιο πολύ ρεύμα σε μπιστολάκι, ο Μπαλούρδο ή ο Τσολιάκη. Μόλι πιάσουν στα χέρια του οι κομμότριε το μπιστολάκι, γίνεται για αρκετέ πελάτησε ο φόβο και ο τρόμο. Τη σκέψη πω θα πληρώσουν επιπλέον από το μπάτζετ που είχαν υπολογίσει. Ο Μπαλούρδο κάνει το κρανό. Ο Μπαλούρδο δεν χαλάει τόσο, η αλήθεια είναι γιατί ό,τι και να είναι το πατικόνι. Αν και επειδή είναι κοκέτη, το φτιάχνει <σοίλου> από μέσα. <σοίλου> δηλαδή, άμα το βγάλει είναι καλό το μαλή. Παντικωμένο λίγο, σαν να σε έχει γλύψει η Αγιελάδα με κολόδε σάλιο έτσι όπω έχει φάει πριν τυρί. Το κράνο δεν κάνει σεσουάρ. Το κράνο κάνει άμα το, το κουμώσει πάνω στο σεσουάρ, όπω τα παλιά. Α, τα παλιά αυτά που κόβουν τα κουμποτά Να σου πω κάτι άλλο. <laughs> Θέλω να δώσω χαιρετήματα στη γυναίκα μου και στο παιδί μου. Σε δύο μήνε θα με κοντά στα Αχυλαία Μαρία, τα λέμε σε λίγο να κοντά. Ωραία. Και πάω σπίτι, σου. Εντάξει, αφού σου το ελεύθερο το έχει Τα λέμε σε δύο μήνε λοιπόν. Ούτε που μαλακή. Να κρύβομαι, μια χαρά. Όχι, Αυτό που, που μα άφηνε τόσο καιρό, το περίμενε και δεν ξέραμε πότε ακριβώ. Έβαλε μυαλό επιτέλου. Μα δεν, δεν καταλαβαίνετε, εμεί την αρχική φιλέ παίρνουμε τηλέφωνο. Είμαστε στα αεροδρόμια όταν φτάνουμε και λέω σε μια ώρα θα λε πέτει. Ρε πάρε τηλέφωνο εσύ. Α, έχω και μια ώρα τράτο. Ωραίο, μάγκα. Μάγκας. Αντώνη, μάγκα. Μάγκα, Αντώνη, ε. Μάγκα. Με κάτι α πιθανά. Αυτό, ένα μηδέν, το χρώσταγα πριν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, που κάθε Παρασκευή. Φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, οι αφιερώσεις, όπως θέλετε τις λέτε και εμείς έτσι τις λέμε, μας κολλάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. <Τι> Απόστολε. Ναι. Ε, λοιπόν, θέλω. Γιατί πέρασκευή. να βάλει στον άνθρωπο εκεί που λέει για το τέννη και το ότι κοινωνικό έργο. Θέλω να βάλει από κάτω κόσα τσάκωνα από πίνα σιγάρα. Που λέει Αθλούμε, ρε. Αθλούμε. Πρόβλημα. Απρόβλημα. Ε, γαμιέστε. Ε, εντάξει. Ναι, το γαμιέστε δεν το λέει μια φορά, τέλο πάντων. Βάλτε όσο θέλει εσύ. Μιλέτε έτσι όμω. Είναι αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Μπα, νομίζω η άλλη λύση προκρίνεται. Ά, καλά, ναι. Θα θέλω να ασχολείω για το τέννις του αστείου. Θέλω να εξηγήσω γιατί κάνω και τις αναρτήσεις. Να, ρε, αθλούμε! 50 χρόνων είμαι και η αθλούμε σημερινή. για λίγο σε καλή φόρμα. Πρόβλημα! Α, πρόβλημα! Ε, αντέχαμε, Αυτό μπορεί να μειώσει κύριε Παδάκη τα εμφράγματα και τα κεφαλικά κατά 20%. Αν Καμίσου! με Ο και να φύζει. Το ποτήριο που ο μου Έλα, τι έγινε. Καλά. Θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, θέλω να βάλει στην υπόθεση τώρα με αυτό το Μαραβέγια, τον ε, βουλευτή, και σε πήγε με αέρα να πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω κάθε φορά που θα λέγεται το ποσό να βάζει στο Μαραβέγια τον, μαραβέ τον τραγουδιό. να λέει δεν πιστάω πολλά 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πιστάω πολλά ένα 600 το πακέτο ανάπτυξη. και τα λοιπά και τα Δεν ζητάω πολλά άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ Όλα αυτά που μου στο σκοτάδι Να τα πεις μια φορά Με το φως το πρωί και να χάδει Η μάσα, η ρεμούλα Δεν ζητάω πολλά την ένταξη της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο με εγκριθέν ποσό επιχορήγησης 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι Να τα πεις μια φορά Με το πως το πρωί Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε <μπρυρ> Και να χάβει Tu el Nicolau pa na paquetos, y na paquetos, y na paquetos. Pa ti to me alo mu paranoid. Po so fisamente para mi to son na chaplote. O lo mas truine na nada que me acerco va a acabar και mucha. Me fico I out of my mind. Ναι, ένα αποστολή. Έλα. Τι κάνει. Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για πες. Θα βάλει τη μαγούλα. Ναι. Αλλά θα παντάει αυτό από τον πυράλη. Όπα, ανώμαλο. Και μετά θα βάλει τριτοθυνιατό. όσα απάντηση. Τι είναι, δεν σέφιασε, γιατί αυτή η ανομαλία. Με ανώμαλου θα... εγώ δεν μιλάω. Και στο τέλο θα βάλει ένα μη γά. Κατάλαβε. Όχι. Μητσοτάκι. Ε, μην το πει. Κατάλαβα, εντάξει. Γαλιχού, γαλιχέσαι. <laughs> αγαπιέσαι, αγαπιέσαι. <laughs> αγαπιέσαι. Ε, ποιος είναι η υπεύθυνη ζωή σε παρακαλώ πάρα πολύ Εδώ πέρα στην μαγούλα είναι προς το θριάσιο Για αυτά τα σπορτ μπάζετε και ιστορίες στον Ανδaro και τέτοια Κάνουμε κάτι έργο εδώ πέρα με τον δρόμο Λοιπόν θα σε παρακαλήσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπορτ εκείνος μαγκίνα με τα πυράλα α πούμε και τα λοιπά μαζί Έχουμε μεγάλο πρόβλημα ε. Δεν καταλαβαίνω έχουμε μεγάλο αργού να τελειώσουνε προχτέ του έσπασε και ένας αγωγό Λοιπόν λίγα το πυράλι για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα εντάξει Δε τρέχανε νερά δεν μπορεί να γίνει κάτι Τερέ Έχεις πάσει αγωγό! Σε μαλλίτα πειράζει, πώ είναι! Σε τι έχεις είσαι Πού μιλάς έτσι, μιλάς το σου Εγώ είμαι ο του σε το σπίτι σου Κόψε, κόψε, τον στη συνείδησή μου. Δεν είναι τα παιδιά τα που μεγάλωσαν μαζί μου Κάτι μα πήγε Μόνο μου πραγματικά η που οδηγούν όλα αυτά, τα Με ρωτά το πράγμα. Ουσία, ρωτά, τον που το τα Αποστολή. Έλα. Τι κάνει. Καλά, Μωρένα, εδώ. Σε βρήκαμε την τρίτη, εντάξει. Τρίτη και τυχερή. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Ή, όχι, δεν είναι άσχημα. Είπαμε τώρα, λέω αν πάλι δεν το πετύχω, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Μ' που δεν το βάζει κάτω, μου. Όχι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, η αλήθεια είναι. Τι θε, Μωρή. Λοιπόν, θέλω μία παραγγελιά για την Παρασκευή. Την <σίδιο> ε, θα ήθελα να μου βάλεις το τακούνια για καρφιά Είναι το ωραίς στην τάντου και το τρογδάει Ιουλία καραπατάκι. Αυτό, τίποτα, τακούνια για καρφιά για να σωθεί ομορφιά και δύναμη Δύναμη σε όλες τις γυναίκες, αυτό, σ' αγαπώ πολύ Σύντομα <σίδελμα> βγει μια βορτά μες πόλη Χωρίς κρυφό να φοβηθεί We'll be Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο χάρε, Ελό. Η να είναι, Ακούω κάθε πρωί τα ζουζούνια στο YouTube. Ζουζούνια! Ποιο τραγουδάκι προτιμάς? Κουκουβάγια. Ακούκουβα. Υπάρχει κάποιο βίτσιο, κάποια ανομαλία. Υπάρχει, ή απλά έχει παιδί. Ναι, ναι, ναι. Σφαντάζομαι το μυτσοτάκι πάνω στη πάνω βελανιδιά. βελανιδιά. Κάθεται ένα μαλάκα, δεν ξέρω τι. Κάθεται ένα κάθε μυτσοτάκι. Έχει ματιά, γουρλότα και φορέα. Έχεις δει δυνατά. δυνατά τα λεφτά, τα λεφτά. Θα σας φάω με τα λεφτάκια. Κάτσε ένα το, γεωργιά. και... το Γεωργιάδη. Θέλω να κολλήσει εκεί το άτομο, Γεωργιάδη. Τα λεφτά, τα λεφτά. Κατάλαβες, Τανόστρε, τέλαβε, γυναικιά. Κάθετε μια κουκουβαγιά. Καλημέρα σα. Έχεις ματιά, γκριν. Λότα και έχω δυνατά. Κουκουβά. Κουκουβά. Κουκουβά. Poku, poku, bas, bas, And went out out of my mind. And went out of my At break of day when that man drove away I was waiting I crossed the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife in my hand and she laughed no more Τέλος για την Παρασκευή ήταν το τραγουδάκι που έπαιζε «Μέχρι να ανέβεις» που έλεγε «Απόψε σμίξαν τις καρδιές μας έναν έστω». Είναι ο Φιβουράριος του 1848, νομίζω ότι τη Σαν τη μα έλανε στο στίχη μύε, ο συντονισμό, οι ελπίδες, μας το Έλα από στόλη. Έλα! Καλησπέρα λοιπόν. Θέλω μια παραγγελία για την παρασκευή. Για. Yeah, λοιπόν, θέλω να βάλει λατινούλο, ό,τι γουστάρε από λατινοπούλο. Και μετά όπω λάχει μησβάκι εφυρόδε. Τι να βάλω πολύ λατινούλου, τι έχει μιλήσει αυτή κάπου. Βέβαια. Ήδη στα αλήθεια υπάρχει, δεν είναι περσώνα του Twitter. Όχι, βέβαια. Είναι το... ελθινό πρόσωπο. Βεβαίω. Να βάλω εκεί που μα λέει τι κρέμα να βάλουμε στον κόσμο μα να μην κρεμάσει. Βέβαια. Εντάξει, οκ. Okay. Και μετά όπω βλάει η μίσά και Οι γυναίκε με ξύπισε, προφανώ. το ότι είναι αξίριστες, δίνονται με oversized ρούχα και πολλές φορές ανερικά ρούχα και όλο αυτό θέλουν να δείξουν ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι. Όπως λάχι, λάχι, ακόμα και, με το και δεν είναι όσο μόνο φυσιολογικό, είναι αποκρουστικό. Και στο σάκι, δεν πει, δεν κάνουμε ε, λοιπόν, μία νοσηρή μειοψηφία δεν θα καταφέρει να αλλάξει στην πλειοψηφία Τα πρότυπα ομορφιάς. Όπως λάχι, λάχοι, με το στάνιο. Αυτό το οποίο αναδεικνύουν δεν είναι εξέλιξη. Αυτό είναι η εποχή των σπηλαίων. Μες με στη και στο στάκι, γιατί Βάλε Παρασκευή το εκείνη την κυρία που σε είχε πάρει ο Γιάννης για τα ξύλα. Ο Γιάννης? Δεν αντέχω, άλλο θα υπογράψω και ας φύγω. Ο Γιάννη, θα πα να πάρει τα ξύλα που έλεγε η πεθερά. Ποια ξύλα, Ποιο Γιάννη, Ποια κυρία Μια κυρία που σα έλεγε Γιάννη. Εμένα. Θα να πάρει, ναι, θα πα να πάρει τα ξύλα, δεν είσαι ο Γιάννη. Α, αν ήταν κάτι ανώμαλο, δεν θυμάμαι. Ναι, βρε, πω θα πήρε μια κυρία και σα έλεγε Γιάννη. Ε... Αυτό ο κόσμο θα με τρελάνει. Γιάννη, Αυτό ο κόσμο θα με τρελάνει. Γαμώτη. Όλη η μέρα, όλη η νύχτα. γαμώτη, αυτό. Όλη μέρα. Όλη νύχτα, γαμώτι! Γιάννη, Γιάννη, θα πά να πάρει τα ξύλα και έργαση. Νηγάρα, γαμώτο, εγώ θα τα κάνω όλα! Γαμότι Οκ, οκ, παριστάνω ότι το θυμάμαι και παριστάνω ότι θα στο βάλουμε. Να σε καλά! Άν, θα το θυμηθεί γιατί τώρα είναι και επίκαιρο που Αν θα το θυμηθεί, γιατί... λέει, ου, άκου λέει. Είναι επίκαιρο που θα μα δώσουν τώρα το... τι επιταγέ για το πετρέλαιο και για τα ξύλα. Ναι, άσε λίγο κενό στο λογαριασμό στην τράπεζα γιατί έρχονται επιταγέ, ε! <laughs> το δύο ψηφία παραπάνω. Ποιο είναι, Γειαν είσαι! Ποιο είναι, είναι? Ματούλα, είσαι! Ο Μεντώνης είσαι! Ναι! Ε, τι ποιο ποιος είναι, Θε μου, ναι, εγώ είμαι. Ναι, δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Υπεφεράση, είμαι. Τι, τι, πού είσαι, Τι θε, τη δουλειά. Ε, ο Κατσατούρο, ο Γιώργο θα φέρει ξύλα. Πάρε τον κόσμο να τηλέφωνε να συνοηθείτε. Τι ώρα θα πάρε τον να πάρει. Όλα, εγώ θα τα κάνω, μου να κάνει καμιά δουλειά. Έ μου, είσαι φορτώσει κόρη σου. Δεν κάνει και τίποτα παιδιά. άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρει από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιο, Εσύ. Ε, στο εξοχικό είμαι. Στο εξοχικό, κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε αυτό με τα ξύλα του κατσατών. Λοιπόν, 5 ώρε θα φέρει τα ξύλα, είμαι.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 Ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, παιχνίδι σου Τι να κάνει? Τι διάλογο ρε, που να πούμε, τι διάλογο δεν ακούς. Δεν ακούω. Μιλάτε Ακούστηκαν μιλάτε. οι μου Αν σταματήσει να μιλά όλας δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό Θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα, στην τρίτη πράξη Δεν πως τα λόγια τα μάτια σου και Με την διαφορία που σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία! Παρακαλώ. Γιάννη, Τι είναι πάλι μου, έχει φάει τη ζωή, τι Πέντε η ώρα. Ναι. Είπε ο Γιώργο στου να πα για να παραλάβει τα ξύλα που θα Δεν πάω σου λέω, στι πέντε έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό, Το ξενοπίδημα? Τι είναι αυτό που λε, Βρύπο, είσαι καλά. Μια χαρά, αυτό θέλω να κάνω, και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Ε, μα το διάλογο καταπίεστο χρόνια. Θα την κερατώσω την κόρη σου. Τι θα κάνει? Θα την κερατώσω. Α. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η γόρη μου. Τι? Ποια είναι η γόρη μου. Αυτή την νύχτα μου έχει φέρει μέσα στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Σιφτήρι, να χάνετε. Ποια είναι, πώ τη λένε. Τι πώ τη λένε, μωρέ. Με δουλεύει, πώ τη λένε. Προσπαθώ να την ξεχάσω και με ρωτά πώ τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώ τη λένε. Α, δεν ξέρει. Θες να σα πω για την καινούρια. Ναι. Γιατί άμα την υιοθετήσει τέτοια πεθερά δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλει. Ε, τι. Τέτοια πάλι. επιτυχία. Εσύ να ντροπήσου. Έσυ να ντροπήσου. Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει. Και περιμένει να στο πει μια πόρνη που τελειώνει. Απίσαμε κακάουν τα πα για πλάκα. Και εμεί επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα. Απλά τώρα μάγκα να κρυνάξει. Αφού δεν έκανε ποτέ κάτι για να τα αλλάξει. Σφίξε το ζωνάρι κι άλλο τώρα στη λιτότητα. Και πε μια yeah. καλημέρα στη νέα σου ταυτότητα. Boop <laughs>